Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι, από το ράδιο Άρτα στους 101,5. Είμαστε εδώ και σήμερα με την εκπομπή στον τοίχο. Ο Γιάννη Λαζάρου είμαι. 2681-4.060. Αν θέλετε να μα κάνετε κάποια παρατήρηση, 2681-4.060. Πόσο αλήθωρη και να είναι η ματιά που θέλουμε να ρίξουμε Πού να τη ρίξουμε και όχι έχουμε αλήθωρήσει δηλαδή έχουμε γκαβωθεί Τέλος πάντων να πούμε καλημέρα και σε όλους τους φίλους που κάνουν ακρόαση εκτός εμβελίας Δηλαδή από το ιερόν Ιντερνέδιον και στους φίλους που αναμεταδίδουν Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στην Κοζάνη, σε όλους τους φίλους, στο Ράδιο ΑΕΤΟΣ, στο R.F.M, στον Νίκο Τον Αμάρα τον Κώστατο <Και> Να είστε καλά όπου κι αν είστε. Καλή σας ημέρα. <Και> Άντε λοιπόν να δούμε τι να δούμε αλήθωρα. <Και> μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός, είναι ένα ντόπιο τραγουδάκι εδώ. <Και> Και φυσικά δεν εννοούμε το ποτάμι το σω, του καινούριου Σοτία σωτήρα Θεοδωράκη, του Άμεμουμ, του Αμόνι του και τα λιπάκια τα λοιπά. Γνωούμε <Τι> ε, πια και την ε, δική μα ε, ε, ε, πνευματική, πώ θα την έλεγα, τέλο πάντων πώ θα την έλεγα σεισταν κατάσταση. <Τι> Γιατί η κυρίε μου και κύριοι, αφού τέλο πάντων θα μαύει ελά στην ε, Lady Gaga και παραλύρισε να πούμε στα στάδια στους δρόμους από τη Το νέο, προσέξτε το νέο, και με τι ασχολείται ο, ο Έλλην. Είναι λέει μια εταιρεία στη η Playbet που δραστηριοποιείται εδώ στην Ελλάδα μεταξύ των αγορών ε, στη Super League, της Premier League, του NBA και άλλων αθλητικών διοργανώσεων Στίχημα δηλαδή. Τώρα λοιπόν έχει βάλει στίχη καινούργιο κόλπο ποιος είναι ή ποιος ή ποια ετάφη στον της αμφίπολης και πας εσύ και παίζεις τα λεφτά σου παίζεις τα λεφτά σου λοιπόν τζουγάρις με πιθανότητες να τα να κερδίσεις με πρώτο φαβορεί τον νέαρχο λοιπόν ο, ο νέαρχος δίνει 3.65 λοιπόν αν είναι Ροξάνη, παίρνει 410. Αν είναι Ολυμπιάδα, 455. Αν είναι Φεστίωνα, 725. Λοιπόν, 1225, λοιπόν, παίρνει. Αν είναι φυσιογνωμίε από του πολέμου ε, των διαδόχων ε, και τα λοιμπάν. Ε, και τα λοιμπάν, ε, και τα λοιμπάν. Ε, Κάτσε να δω που είμαι, γιατί το χάσα Λοιπόν, ε, εάν δεν είναι ο ίδιο ο Μεγαλέξανδρος Παίρνεις 1775 <Ρι> Όπως καταλαβαίνεις μεγάλε Αυτές οι εταιρείε Εάν δεν έβρισκαν αγορά Δεν θα ήταν εδώ <Ρι> Άρα Βρίσκουν αγορά Εκτός από το μυαλό δηλαδή να πάνε να Για να κερδίσεις <Ρι> Για το πιο είναι θαμένος, <Ρι> Ή ξέρω ακόμα και αν θα ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αυτό δεν είναι αρρώστια <Ρι> Αυτό είναι... Ε, από παλιά δηλαδή, ε, δεν είναι αυτό που λέμε ένα αρρωστάκι, είναι το τζόγο και τα λοιπά. Αυτό είναι ε, αρρώστιες της ευζοία. <χω> λοιπόν, όταν οι αρρώστιε αυτή της καλή ζωή, να το πούμε έτσι απλά, συνεχίζονται σε μια περίοδο στην οποία υποτίθεται ότι υπάρχει κόσμος που πεινάει, που υποφέρει. Ξέρω, ανθρώπου που είναι στη σήμερα στην ουρά. Για να κάνουν εισαγωγή στο νοσοκομείο Από τις 6.30 η ώρα είναι 10.00 η ώρα Και δεν του έχει, έχει πει καλημέρα Υπάλληλος, όχι γιατρός του νοσοκομείου Λοιπόν Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά Και αυτή η ποιότητα ε, Εγκεφάλου ε, Κυκλοφορεί Στον ε, λαό Τι να πεις από εκεί και πέρα Πάντως αν θέλετε Κάντε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε κι εσείς Τι θα παίξετε Ποιος είναι θαμμένο στην Ακρόπορη, στη Πάνω στη πέστο Στην Αμφίπολη Να δούμε θα... θα κερδίσετε Μην πάθετε όμως και εσείς Ότι έπαθω άλλο Γιατί δεν ξέρω φαντάζομαι να το Ίσως το γνωρίζετε Το, το ανέκδοτο Ότι ε... Πήγε ένας λέει Και ε... Να παίξει στήχημα να πούμε Και τουποθεός του υποθέτω λοιπόν ότι αύριο θα πεθάνει ο Πάπα. Το ξέρετε ήταν ανέκδοτο? Α το πω, α το ξέρετε, κουραστείτε. Λοιπόν. Και πάει λοιπόν και παίζει στάνταρ όλη του την περιουσία ότι αύριο θα πεθάνει ο Πάπα. Το έλεγε σε ένα φίλο, το πάω λοιπόν, παίζει την περιουσία. Και του λέει τι έγινε, Πέθανε ο Πάπα. Τι λες Ρε Μεγάλε, του λέει. Εσύ έγινε τρισεκατομμυρίουγο. Όχι, του λέει γιατί έχασα τον Ολυμπιακό. Κατάλα Μεγάλε. Το παίζε. Πώς το λένε συνδυασμό με τον Ολυμπιακό Ήρχε το σιγουράκι του Πάπα Αλλά έπαιζε και του θα κερδίσει ο Ολυμπιακός Ξέρω εγώ τον τάδε και, και έχασε τον Ολυμπιακό Και έτσι έχασε και τα λεφτά Πού πα λοιπόν Ελληνάκι Με τέτοια μυαλά να επανέλθουμε Στα γνωστά παλιά καλά συνθήματα <Και> Με Με την πνευματική κατάσταση Στην οποία βρισκόμαστε Μην έχουμε και απαιτήσει τώρα Άντε ο καιρός, δεν θα ξεκινήσουν οι συνδικάλες να βγαίνουν και να κάνουν επαναστάσεις αιτέρε παιδιά Πάντως ε, Μεγάλε Εκεί πέριξ της Αμφιπόλεως Από 250 ευρώ το στρέμα Πρόσεξε, αυτή τη στιγμή Δηλαδή με φάτσα τον ντίμβο εκεί το, το, Τα μπάζα προς το παρόν Λοιπόν Από 250 ευρώ το στρέμα Έφτασαν 5.000 ευρώ το στρέμα τα χωράφια Γύρω από τον τάφο Δηλαδή σου λέει εδώ να πούμε, θα έρθει ο McDonald's, θα έρθει ο, ο Starbucks, θα έρθει ο, ο Kentucky Fried Chicken, θα έρθει το Resort Hotel Boutique, όπως τα κάνανε εδώ στο μονοπλό, λοιπόν ξέρω εγώ το Hilton, την Τζάπα, μπιρ παράθα μας, θα πάρουν τα χωράφια. Θα οικονομήσω Όλοι μαζί θα οικονομήσω Πάντως εκείνος που θα κερδίσει σίγουρα παίζοντας στο στοίχημα για το ποιος είναι θαμένο στην Ακρόπολη. Είναι ο Μητσουτάκη, όπως γνωρίζετε. Διότι όταν τον ρώτησαν, λέει παιδιά, δεν ήμουνα και πολύ πιτσυρικά όταν έγινε η κηδεία. Απλά τώρα λόγω ηλικία δεν θυμάμαι ποιον ακριβώ είχαν βάλει μέσα. <Συσίλυν> λοιπόν, οπότε. Καταλαβαίνει. <Συσίλυν> Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στη χώρα που δεν ανθεί φεδρά πορτοκαλία πια. Αλλά, τελικά, ο καθένας κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Όταν λέμε ό,τι του κατεβαίνει, κυριολεκτικά ό,τι του κατεβαίνει. Δεν μπορείς πια να γελάσεις, δεν μπορείς και να γελάσεις με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή. Από 250 ευρώ το στρέμμα λέμε, φτάσανε 5.000. Πέντε λέμε τώρα, δηλαδή μπορεί να λένε αυτοί πέντε χιλιάδες στα χαρτιά και κάτω από το τραπέζι δέκα και 20.000. χιλιάδες. <μήλει> Κατάλαβες? <μήλει> Αυτά συμβαίνουν λοιπόν <κοίλει> και αυτές είναι η, αυτή είναι η ανάπτυξη σε μια χώρα που όπως λέγαμε εδώ και χρόνια <μήλει> ο κάμπος της, της Θεσσαλίας έχει βγάλει βάτα, <μήλει> τα πορτοκάλια της Σάρτα ξέρω εγώ σαπίζουν Πρωτογενής και δευτερογενής ε, τομέας δεν υφίσταται πια. Το μόνο που υφίσταται είναι δημόσιο και υπηρεσίε. υπηρεσίες, τίποτα άλλο. You you like mm -hmm. Οπότε λοιπόν, mm -hmm. τι, τι ακριβώς άλλο να θέλουμε. Mm -hmm. Τι ακριβώς άλλο ζητάμε. Mm -hmm. Μια καλή ευκαιρία είναι να σας πω ότι ανοίγοντας εδώ την, τον εθνικό δρόμο πώς τον λένε η Ιωνία Οδό μια μισό παρακαλώ καλώς Αν υπάρχει μια φωτογραφία της Λέδης Να του τη με τον Γκαγκά Αυτός είναι Γκαγκά Αδερφή Γιάννη Ούτε πια δηλαδή Πόσο δελειδωρήθηκε κι αυτό το υποκείμενο. Πόσο δελειδωρήθηκε. <Το> θα, φαντάζομαι θα είδε τι έγινε προχθές εκεί στα, στην επέτειο των 40 χρόνων του Πασόκ. Γιουργάκη Γεράνα πέρε να πέσει δεξιά. <Το> Κατάλαβες τότε εκείνη τη μέρα έλεγα ας έκλειναν τις πόρτες που ήταν ε, το ΣΔΟΕ εκεί να, να βρουν τα δισεκατομμύρια. <Το> εκεί ήταν τα δισεκατομμύρια. Ειδικά στην πρώτη σειρά ήταν... Μιλάμε με τα, τσου, με τα τσουβάλια Τι τσουβάλια Με τα φορτηγά Οπότε λοιπόν φίλε Θα μείνουμε με αυτό Ότι λιδωρήσαμε τον Παπαντρέα Λιδωρήσαμε εκείνον Λιδωρήσαμε τον άλλον και δευτερόλεπτο με το δευτερόλεπτο μα σκοτώνουν, αδερφέ. Yeah. Μα σκοτώνουν. Χθε την Παρασκευή, δεν λέγαμε τη, για τη 44χρονη yeah. που έδωσε τέλο στη ζωή τη. Yeah. Αλλά πέρα από αυτού του ανθρώπου που αυτοκτονούν, yeah. εδώ υπάρχουν άνθρωποι, εκατοντάδε άνθρωποι, yeah. του βλέπει, κυκλοφορούν σαν ζόμπι Σαν ζόμπι Και τελικά το θέμα στην Ελλάδα, πόσο 10 μέρε ήταν ο κόλος τη Lady Gaga, πώ τη λένε. Πιάνω τάδες σκυλάρα πας ξέρω εγώ ε, Του μίλης αλλιώ ε, έτσι και είσαι ομοφοβικός yeah. Ότι αποκεφάλισε η τζιχαντ κι άλλους yeah. Ότι ο τάδε σκύλος έβγαλε καινούριο δίσκο yeah. Ότι ξεκινάνε εκπομπές όλοι Όλες οι μούρες κόλι που έβλεπες όλο το καλοκαίρι στις τηλεοράσεις Ξεκινάνε εκπομπές yeah. μην χάσει κανένα Κανασύμφωνο, καναφωνίεν yeah. Κατάλαβες εσείς Έκανε Brazilian bikini τάδε Ε πως θα γίνει τώρα yeah. Αυτή είναι η κατάσταση με έναν, με, με έναν πρόσεξε με το ρεύμα Αυτή τη στιγμή το ρεύμα του δίνουν τα γκάλωψ 23-25% του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ Να τρέχει στα Βατικανά ε, Στους Πατριάρχες Και από εδώ και από εκεί Οπότε με την ευχή του Πάπα και του Βαρθολομέου Φαντάζομαι να τη βγάλουμε Καναεξάμινο ακόμη θα φάμε ευχή που θα πάει σύννεφο Αυτά, πε, αυτά κάνει, πρόσεξε, η, η αντιπολίτευση που θέλει να διορθώσει Και λέει και τις γνωστές αρλούπες θα διαπραγματευτεί το χρέος Θα, θα, θα, θα Κάτι ουσιαστικό από αυτά τα από αυτά εγκλήματα Τα οποία έχει, έχει διαπράξει τα τελευταία πέντε χρόνια αυτή η κατοχική κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν ασχολείται, παρά όλα, με, όταν γίνονται, παρά όταν φτάνει η ώρα να υλοποιηθούν, παράδειγμα ποτάμια, νερά, αυτά όλα που ξέρω, ξε... βγάζουν πανώ και αυτό είναι ο αγώνας τους. Κατάλαβες μεγάλη, και γίνεσαι κακό άμα τους τα λες και καλά να γίνεις κακός σε αυτά τα σούργελα, κακός και στους οπαδούλιδες και σε ρωτάω εγώ εσένα τώρα. Ο Παδούλης είναι εκεί επειδή είναι βλάκας ή επειδή έχει συμφέρον τεράστιο. Μήπως μπορείς να μου απαντήσεις. Διότι το συ... ο βλάκας και το συμφέρον πάνε παρέα. Είπαμε, τους φάζουν τα παιδιά, έχουν κοστολογήσει, τα λέγαμε στι προ... προηγούμενε σειρά εκπομπών, έχουν κοστολογήσει τα παιδιά τους όπως το βοδινό, ούτε 5 ευρώ το κιλό και αυτοί δεν τους είναι με το πανό στο ρεύμα. Κατάλαμε, πάντως εκείνο που έχω να σας προτείνω τώρα για καινούριε κονόμε, δεν ξέρω αν το μάθατε, να σα το πω αν δεν το μάθατε. Ανοίγοντα εδώ την Ιωνία, εδώ πώ τη λένε, τέλο πάντων, ναι, τη λένε και η Ιωνία στο Μεσολόγιο, ανεκαλύφθη πολύ μεγάλη αρχαία. Μιλάμε, ξέρει την μπάζα έβγαλαν. Βάλτε πούλμαν, να πάτε, θα, δηλαδή θα κονομήσουν και οι πουλματζίδες να στηθεί καμια καντίνα με σουβλάκια, όλο και κάτι θα γίνει. Τεράστια πολιτεία εδώ στο δρόμο έβγαλε η αρχαιολογική σκαπάνη όχι η αρχαιολογική σκαπάνη την έβγαλαν οι μπουλντόζες ανοίγοντας το δρόμο αλλά ναι, επενεύει μέσα στο ελληνικό κράτος να προστατεύσει και, αυτόν τον, ε, και αυτή την κληρονομιά η οποία βρέθηκε λοιπόν εντελώς τυχαία οπότε να μην, μην κουράζεστε να πηγαίνετε στην Αμφίπολη. Είναι το μεσολόγιο δυο βήματα είναι, είναι και ανοιχτό εκεί το Μεσολόγκι. δεν πρόκειται να βρείτε να δείτε μόνο μπάζα θα δείτε και κανένα κοτρώνι Άιντε, βάλτε πούλμαν λοιπόν βάλτε πούλμαν να βγάλει και κανένα βενζίνη κανένα πετρέλεο, κανένα σπουλματζίσνα τόσο γελίοι έχουμε γίνει και με το, καλά με το θέμα της Αμφιπόλεως όπου πια η, η γελιότητα δεν έχει, ώρια, δεν έχει όρια δεν έχει όρια δεν έχει όρια η γελιότητα Λοιπόν, μεγάλε, α, τι, έχουμε. Τι είπε ο Κουρέλας «Δεν με ενδιαφέρει θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας» ε, Κακό, παιδί. Καλέ. Ε, καλέ, ε, καλέ, δεν τον ενδιαφέρει θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ε, τον Κουρέλα; τι να κάνουμε τώρα. Ναι. ναι, αλλά παιδιά, εγώ σας θυμίζω ότι «δεν με ενδιαφέρει θέση της Δημοκρατίας». Αλλά. Σας το θυμίζω, εντάξει. Με τι ασχολούμαστε, ρε, μου. Wow, τι έχουμε εδώ, ερωτά. Αχ, τι έγινε ρε Άννα Μισελ, που δεν πέρασαν 20 μέρες ψευβάραγε ο άντρας, σου έκανες, λες σου έκανε ντάου, ντάου ο άντρας, τι έγινε εδώ. Ερωτεύτηκε, oh μα πρόσωπο! Η Άννα Μισελ ερωτεύτηκε τον βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, μιλάμε για μπουμπούκο πεδαρομπομπούκος παιδα, είναι αυτός όπως τον βλέπω, ναι. Εκεί είναι και οι δυο βγαλμένοι μέσα από την καρδιά της, Δημοκρα... της Νέας Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι ε, δεν έχετε απέτυση να σας βγάλουν τους βασιλικούς χρόνους Άνα Μισέλ που έβγαλαν για τον ονόση τον Κωνσταντίνο όταν ε, προχθές γιόρταζε τα 50 χρόνια του γάμου του. Α, έρωτας. Α, οχ, μεγάλος έρωτας. Κατέθησε, ναι. Αυτή δεν ήταν που τη και ο σύζυγος του ο Παπα και να τη φύγει από το σπίτι εδώ, από τα Γιάννενα, παραδείγμα <Συλίκη> και θέλει διαζύγιο λέει, έγινε χαμός να πούμε τώρα και τώρα βγήκε ο έρωτας Άνθης ο έρωτας Άνθης ο έρωτας Άνθης η Μπότσκα <Συλίκη> Παπα Ιάνα Μιχέλ Συμμακοπούλου και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης Καλά, κοίταξε ένα μου ούτε, ούτε, ούτε μέχρι και εγώ τον ερωτεύω με τον Γιάννη Κεφαλογιάννης έχει αυτό το αντρικό, κάτι, το αντρικό πάνω του, ρε παιδιά μου, δεν δε λέω. Αλλά το θέμα είναι, μεγάλε, το θέμα είναι ότι δεν είναι κανένα θέμα. Ναι. So ground, so, ο κακομήριος ο άνθρωπος so... έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας τη ζωή των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα πολλών χρόνων ο κομπλεξικός ο έχουν προβλήματα ψυχολογικά ο βλάκας ο, ο μικρός κακοποιημένος ο αδικημένος από τη φύση σε όλους τους τομείς ένας από αυτούς ομολόγησε ότι μικρό έτρωγε ξύλο είναι ο υπουργός ο διορισμένος επί των οικονομικών είναι ο μίστερ Χαρδουβέλλερ Με στη Βουλή λοιπόν. Τι τούπε Λοιπόν Ο Χαρδουβέλερ ενό ε, βουλευτίου Των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Λοιπόν Όταν ήταν μικρός λέ, Όταν ήμουν μικρός έτρωγα ξύλο Ναι Κατάλαβες λοιπόν το, το απο, Τι πληρώνεις Το αποθυμμένο Δηλαδή πληρώνεις το αποθυμένο Του κάθε κομπλεξικού Του κάθε κομπλεξικού Ο οποίος για να εκδικηθεί την κοινωνία, επειδή έφαγε ξύλο μικρό, επειδή τον κορόιδευαν, επειδή ήταν επειδή, άσχημο, επειδή, επειδή ήταν, ήταν χοντρό, επειδή, επειδή τον κορόιδευαν τα, τα παιδιά, όταν ήμασταν παιδιά, κάναμε τέτοιε μαλακίες Ο κομπλεξικό όμω, ο μη ζωή και μυαλό, το κράτησε μέσα του. Έγινε υποτακτικός έγινε πράκτορα, έγινε σφαγέας λοιπόν, τον, τον αυτή τη στιγμή των Γερμανών, παλαιότερα άλλων. Και εξυπηρετεί το σύστημα. Λοιπόν, κατάλαβες, αυτά ε, τα κατέθεσε ο κύριος Τέρινς Κουικ. Λοιπόν, ε, και κατά τη συνεδρίαση, λέει της Ολομέλειας, το 6 Αυγούστου 2014. Με ανησυχή του, λέει, υπάρχουν τα πρακτικά τώρα, προσέξτε διάλογο, λέει ο Κουικ. Με ανησυχεί κύριε Υπουργέ και ξέρετε γιατί για... Τι... για να μην μαυρίσετε εσείς στον ήλιο Σημαίνει ότι επεξεργάζεστε πως θα μαυρίσετε στο ξύλο τον ελληνικό λαό Έχουμε ένα ζήτημα εδώ έχετε... Γιατί έχετε ιδιαίτερη συμπάθεια με τη λέξη ξύλο Μιλάγαν για ένα νομοσχέδιο ξέρω, και ξέρετε κατά μιλάγανε. Και του απαντάει ο Χαρδουβέλερ Μικρός έτρωγα ξύλο Τρώγατε ξύλο Του λέει ο Κουίκ Ναι, έτρωγα ξύλο Τώρα, αν το ξύλο το τρώγε από τον μπαμπά του και από τη μαμά του Και έχει αποθυμένα Σίγουρα έχει αποθυμένα Αν το ξύλο το τρώγε όπως παίζουν ξύλο τα πιτσιρίκια Στη γειτονιά Πάλι δεν του φύγει αυτό το Έχει αποθυμένα Αλλά επειδή αυτή η φάτσα αποκλείεται να έχει να βγει Να παίξει σε γειτονιά Εσύ τον κόβετε αυτή τη φάτσα ότι έχει ματώσει το γόνατό του σε καμιά πέτρα. Ε, λοιπόν, όχι. Άρα τον κακοποιούσαν οι γονεί του. Έτρωγε ξύλο από του γονεί του. Να γίνει καλό παιδί. Να γίνει υπουργό οικονομικών. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το κομπλεξο... την κομπλεξοκατάσταση που του δημιουργήθηκε στο άρρωστο μυαλό του, ο ίδιο το έπε. δεν τα λέμε εμεί. Τη βγάζει μέσω των καταχρητών πάνω στην κοινωνία που νόμιζ, νομίζει ότι τον αδίκησε τότε που έτρωγε και αυτή είναι η κατάσταση του Χαρδού Βέλερ, αυτή είναι η κατάσταση του ενό, αυτή είναι η κατάσταση του άλλου. Μεγάλε, όλα έχουν την εξήγησή τους. Όλα έχουν την εξήγησή τους για τα άρρωστα μυαλά που κυκλοφορούν γύρω μας. Τι άλλο έχουμε εδώ, για να εδώ... Κατάλαβες μεγάλε Όλα όλα άμα ψάξεις βρίσκεις Γιατί ο καθένας είναι έτσι όπως είναι Γιατί είναι ρουφιάνος Γιατί είναι εκδικητικός Γιατί γιατί γιατί γιατί Όλα έχουν μία αφορμή Και μία αιτία Σας έλεγα Είπα πριν ώρα Άντε παιδιά ο καιρός δρόση. Άντε καιρός να αρχίσετε τους αγώνες να βγείτε σε κανένα δρόμο, να κρεμάσετε κανένα πανό Να... Να... Καταλαβαίνεις Να και το μεροκάματο Πολύ τράβηξη η Διότι εδώ πέρα α πούμε Συνδικαλισμό στην Ελλάδα Λέμε ρε παιδί μου τώρα, στην Ελλάδα ναι Λοιπόν, μπορεί να θέλει Λέμε τώρα να διεκδικήσει κάτι Αλλά θα τιμωρήσει και θα ε, Θα τιμωρήσει Και θα παρενοχλήσει τον συνάνθρωπό του Αλλά όχι τον Αυτόν που φταίει. Για την, για την αδικία που διεπράχθη ει βάρο Παράδειγμα, είμαστε αγρότε. Κλείνουμε το δρόμο και ταλαιπωρούμε τον έρμο, τον μίτσο, τον κίτσο που πηγαίνει τη μάνα του, Του πατέρα του στο νοσοκομείο ή τον φορτηγάτζι που πάει τα προϊόντα στη Ρωσία, λέμε τώρα. Αλλά στο το Υπουργείο Παιδεία ο υπουργό κάθεται και πίνει το φρεντουτσίνο του. Κατάλαβε και, και γυλάει. Δηλαδή, αν γινόταν ανάποδα και πήγαινε με το και έμπαινε στο Υπουργείο μου. Μήπως γινόταν κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις το σκεπτικό έτσι τώρα. Το καταλαβαίνεις το σκεπτικό. Λοιπόν, γιατί αλλού συμβαίνουν αυτά. Για παράδειγμα, προχθές θα είδατε ότι σε, δεν θυμάμαι που σε ποια χώρα, βούτυξαν ένα βολευτή και τον έβαλαν μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών. Τον έβαλαν μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν βίντεο, ψάξτε, βρίσκεται. βρείτε τα. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα θα μου έρθει θα σας πω, ένα είναι αυτό στη Γαλλία στη Γαλλία λοιπόν ε, για την υποβάθμιση του βιωτικού του επίπεδου, το οποίο επιδεινώθηκε μετά το ρωσικό εμπάρκο πήγαν και πυρπόλησαν κυβερνητικά κτίρια στη Βρετάνη έβαλαν φωτιά στο κτίριο της Εφορίας και δεν βγήκαν στο δρόμο να, να ταλαιπωρήσουν το γαλατά που πέρναγε, με το, με το γάλα να πάει να το πουλήσει, μπας και μαζέψει κανένα γιούρο, λοιπόν στο Μορλέ λοιπόν στη Βρετάνη, διαμαρτυρώμενοι για το υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου τους και το, το οποίο έγινε χάλια και μετά το ρωσικό εμπάρκο, πήγαν και κάψαν την εφορία με τραχτέρ. Λοιπόν άδειασαν τσαγκινάρες, κουνοπίδια, κοπριά στους δρόμους του Μορλέ, ακούς. Και πήγαν στην εφορία και την έκαναν λαμπόγιαλο. Τι σου φταίω γόρε μεγάλε! ο θα κάνει. Και κάθε το χαρδουβέλερ και γελάει για το πως ταλαιπωρείς εμένα Συνδικάλα μου Συνδικάλα μου Κατάλαβες Μπουρλώ το λιμόν η εφορία Στο Μορλέ Μπουρλώ το λιμόν Τι εφορία στο Μορλέ Είπες τίποτε Έχει άσως το μανίκι η Κυρία Δωροθέα η Κυρία Μέρκελε Διότι Του την έχει στημένη το Ντονάκη Που στιά μεγάλη τώρα καταλαβαίνει <ΣΣΣ> Θα του κάνει εκπλήξεις λέει Για το θέμα της φοροδιαφυγής Μόλις πάει στο Βερολίνο Γιατί έχει μαζέψει στοιχεία Η Δωροθέα Δεν δίνουν αποδείξεις λέει ο Σπίγκελ Οι Έλληνες του στείλανε ένα μήνυμα του Αντώνη Κατάλαβες Του στείλανε στείλαν ένα μήνυμα Για το τι θα γίνει like before, lie, bay, my... Επειδή λοιπόν ε, Κάνανε λέει Ρεπορτάζ Οι σπιγγυλιανοί Και είδαν ότι οι Έλληνες δεν δίνουν αποδείξεις Τη ρίξανε τη σπόντα το πήρε και η, και η Δωροθέα Η γονή φιλεινάδα μας, η Μέρκελε Και τον περιμένουν εκπλήξεις Τον Αντωνάκη, ντάτσι ντάτσι Αντωνάκη εγώ ένα πράγμα σου εύχομαι Να έχει αλλάξει σακάκι Δεν σε βλέπω αν είστε σε κλειστό χώρο να, να βγαίνεις και πολύ Να βγαίνεις και πολύ στα καλά σου Μο! Πήγε λέω ο ρεπορτάζ ο ρεπορτάζ, ο Σπιγκελιανός, πήγε στη Γέρκερα, στη Μύκονο, στη Σύρο και στη Τζιά που λέει και το τραγούδι Και δεν έδιναν αποδείξει Σε καμιά επίσκεψη μου λέει δεν μου το είχαν αποδείξη. Σου έδιναν μία Μία και μοναδική μεγάλη. Το πόσο μαλάκες είμαστε Που καθόμαστε και ακούμε και σένα Και τη δωροθέα και το σόιμπλε, το μόιμπλε το τον το, το, το μπλαμπλαμπλουμ το, και τον ένα και τον άλλο μεγαλύτερη απόδειξη για το πόσο μαλάκες είμαστε ότι καθόμαστε και σας ακούμε και σας και ασχολούμαστε με σας δεν υπάρχει οπότε τι μου λε τώρα για την απόδειξη που πήγες να πάρεις εσύ φριντουτσίνο και δεν στη σήμη ο ταλέπορος που έχει να πληρώσει χρωστάει τα μαλλιά ποια μαλλιά Χρουστάει, θα χρωστάει στο ΤΕΒΕ Αν μια χιλιάδες ευρώ Δεν θα έχει να, να πληρώσει Τις φόρους ενφιάδες ενφιάλτες, Τίποτε Πλάκα μας κάνεις ρε ναι, και εσύ και Δωροθέα και ο Σαμαράς Και οι οπαδοί τους μας κάνουν πλάκα των Σαμαροβενιζένον Όλοι μα πλάκα μας κάνετε Γελάστε αβέρτα Την πήρατε την απόδειξη Αν και δεν σας την κόψανε ποτέ στη ΣΥΜΗ Και στη Τζιά και στη Μύκονο Δωροθέα στο ανάγνωσμα λοιπόν Και μιας Και περιμένουμε Άρα πάει μιγάλε Πέρασε νωρίτερα σήμερα το πάει μιγάλε Να πάει για καφέ Συνήθως περνάει 11 παρά 10 Σήμερα πως ξύπνησε 10 και μισή Παπα πα. πα σιόκ μιγάλε Λοιπόν ε, Μια Δωροθέα στο ανάγνωσμα Μετά την έκπληξη του Σαμαρά Τι μας είπε η δωροθέα? Ο, η Δωροθέα δεν θεωρεί μπαμπούλα το τσίπρα. Όπα, όπα, όπα νινανά ή γιάβρουμ! Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλαμάς! Ποιος μπαγλαμάς από όλους διαλέχτε και πάρτε. Λοιπόν... Α... Ένας Νίλς Καντρίτσικες αναλυτής Γερμανός έκανε, είπε διάφορα να πούμε για να μην σε κουράζω μεγάλε και το ζουμί είναι ότι η Δωροθέα δεν θεωρεί μπαμπούλα τον αλέξι <σκύριξη> Οπα! <Σίλια> <σκύριξη> <Σίλια> Τελικά ρε παιδί μου είδες άμα είσαι μεγάλο μυαλό μεγάλος πολιτικός γκράντε να πούμε κομμαντάντε πώς θα το έλεγε να πούμε. Σε πόσο μικρό διάστημα αλλάζεις Την άποψη ολόκληρου του πλανήτη Για το Το, το τι είσαι Κατάλα το τι είσαι Πάντω όποιοι θέλετε να πάρετε την κρυάδα σας Στην ιστοσελίδα του τάξη. Αναρτήθηκαν χθες Κυριακή Τα νέα εκαθαριστικά του I'm Fio. Πα, πα, πα. Με... Πιείτε άλλο ένα ούζο εκεί στο Σέρβια Κοζάνη στο Ζερί που ακούτε Ευχάριστες ειδήσεις είναι αυτές Παρά το γεγονός λοιπόν και τα λιμπάνο ότι είχαν μεγάλες δυσκολίες τα παιδιά τσάκα τσάκα λοιπόν ε, ανέβασαν στην ιστοσελίδα του τάξη. τα νέα εκαθαριστικά λοιπόν οπότε αν θέλετε να πάρετε ένα μεζέ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του τάξη. Να το μπάρετε Μην το πίνετε ξεροσφύρι το ούζο και το τσίπουρο Δεν κάνει 6,2 6,2 εκατομμύρια Έλληνες είναι υπόχρεοι Σε ένφια, Δηλαδή να αποδώσουν έμφυα Το ακούς το νούμερο 6 εκατομμύρια 200 χιλιάδες Ατεκ, Καλοφάγωτο του, καλοχόνε yeah, right, λοιπόν, μεγάλε, τι έχουμε εδώ? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά να γίνεται κατάσχεση Πρόσεξε Καλός γάτοι και καλή μέρα yeah, Καλά όλα yeah. Να είστε καλά Περνάνε oh, και διάφοροι φίλοι εδώ από το στούντιο Λέμε και καμιά καλή μέρα yeah, Λοιπόν μη μας yeah. Το Διεθνές, λοιπόν Νομισματικό Ταμείο Δεν σε ξεχνάει ποτέ Και, σου... και ζητάει να γίνεται κατάσχεση για χρέη ακούστε παρακαλώ Ελληνί μου κάτω των 5.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ε, ταμεία και να μπουν άμεσα άμεσα χτες όχι τώρα ιδιωτικές εισπρακτικές εταιρίες για την εισπραξή τους Κατάλαβε! οι συνεταίροι μας η συμμαχοί μας η άνθρωποί μας το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να κάνετε, λέει, κατάσχεση και για χρέη κάτω των 5.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία και να μπουν άμεσα ιδιωτικέ εταιρείε. Και να βγάζουν με κάμα οι φίλοι μα οι, οι σπρακτικέ εταιρείε, αλλά και να πιάσουμε τους εγκληματίε, του κακού. Του κακού, τι πάνω δεν πληρώνει. Μα δεν έχω, τι πάνω δεν έχει. Δεν έχω, ρε, αδερφέ μου, γίναμε ανάποδα, δεν υπάρχει σάλιο. Σκότωστον, φάτων, κάντον λείπασμα, πούλατών, σα σκλαβω να σέρνει το... Κάνε τον βαρκάρι του Βόλγα Κάνε τον κάτι τέλος πάντων Το σαρκείο αυτό πρέπει να πληρώσει. Κατά τα άλλα μεγάλα υπάρχει εδώ Μεγάλη, μεγάλη ιστορία Υπάρχει κράτος Υπάρχουν θνοπατέρες Υπάρχει βουλή Υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη Υπάρχει πραγματική δικαιοσύνη Όλα, όλα, όλα, όλα Θα χιάσει η δουλειά Που έλεγε κι ένα φίλο παλιά <Και> Ή μάλλον θα το διορθώσω είναι η δουλειά. <Το> Πώς λοιπόν εγώ τώρα πρόσεξε βλέποντας και ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα να καταπιώ το κορόμιλο ότι τρία εκατομμύρια νοικοκυριά πρόσεξε στην Ελλάδα όταν λέμε νοικοκυριό δεν εννοούμε ένα άτομο εννοούμε μάνα, πατέρα, παιδί δύο άτομα, τρία άτομα, τέσσερα άτομα δεν ξέρω λοιπόν πρόσεξε λέει τρία εκατομμύρια νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και πως διάλογο γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Απ' τη μία 3 εκατομμύρια ανικογύρια, απ' την άλλη 2 εκατομμύρια άνεργοι, απ' την άλλη να πούμε ασθενείς που δεν, που δεν τους δίνουν σημασία. Και πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι, ή όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν περιμένουν το σωτήρα των τζίπρα που θα τα αλλάξει παντώντα το κουμπί. Λοιπόν, λέει τον Αύγουστο. Μπήκε χρέο, λέει λόγω μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών, ύψος, ε, και ασφαλιστικών ύψους 1,4 δις και αναμένεται το χρέο να πολλαπλασιαστεί αφού τέλος Σεπτεμβρίου μεθαύριο δηλαδή πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση του έμφυα. Όλα αυτά λοιπόν, Λοιπόν, ένα, ένα τουρλουμπούκι. 3 εκατομμύρια νοικοκυριά μίνιμουμ από 2 άτομα σημαίνει 6 εκατομμύρια κόσμος. Μίνιμουμ α το βάλουμε μήνυμο Το νοικοκυριό. είναι άντρα γυναίκα, μάνα, πατέρας ξελωγώ, Δεν έχουν παιδιά, παπούς Δεν θέλεις 6 εκατομμύρια κόσμος Είναι 5 εκατομμύρια κόσμος Είναι 4 εκατομμύρια κόσμος Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι όλοι Πού ακριβώς είναι Και δεν μιλάει κανένας Κάποιος μας δουλεύει ρε παιδιά να. Κάποιος μας δουλεύει. Σίγουρα πάντως, σίγουρα, Ελληνάρα μου, δεν μας δουλεύει ένας 34 χρόνος, ο οποίος στην Τρίπολη, στην Τρίπολη, αυτοκτόνησε. 34 ετών. Λοιπόν, κατάλαβες? Αυτός δεν μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει. Αυτός έβαλε το δίκανο στο κεφάλι και γεια σας. σαφανίστηκε την Παρασκευή Και τον βρήκανε χτες αργά το βράδυ Κάπου τον βρήκανε τον άνθρωπο Αυτός σίγουρα δεν μας δουλεύει Σίγουρα αυτός δεν μας δουλεύει the Sunday, the Monday, we... Κυρίες μου και κύριοι το θέμα πια δεν είναι η είδηση στην Ελλάδα. Then, τα εγκλήματα τα οποία έχουν ε, διαπραχθεί ε, είναι τεράστια. Ε, από εδώ και πέρα, όχι και πέρα, ε, το φαγοπότη το οποίο γίνεται okay. από εντόπιους γερμανοτσολιαδορουφιάνους mm. των κατακτητών αλλά και από τους ίδιους τους κατακτητές είναι τεράστιο. Όπως βλέπετε κανένας δεν αντιδρά Ταξιδάκια στον μπάπα. έχουμε Συναντήσεις α, έχουμε είχαμε και συναντήσεις Να μιλάμε μεταξύ μας έχουμε Εκτός από τις συναντήσεις Εδώ μιλάμε από τις Τι από τις 6 όλο το 24ωρο Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα Στην τηλεοπτική δημοκρατία Και συνάντηση του ποταμιού είχαμε Συναντήθηκαν να πούμε Οι ποταμίσοι Και είπε ο Κυρ Θεοδωράκης Ο και εμεί ήμασταν εξάρτητοι, παιδιά, και δεν έχουμε προστάτηση Μπράβο, παιδιά! Εκείνο το οποίο βέβαια είναι. αρχίζει και φαίνεται δηλαδή, όχι ότι είχαμε καμιά αμφιβολία ότι ε, αρχίζουν να ισραίουν μεγάλα μυαλά δημοκρατικά στο κίνημα το ποταμίσο. Λοιπόν, όπω λέμε, Χέλη ποταμίσο. Όπως είναι ο ψαριανός ο κύριο θα του ξέρετε τον Ψαριανό, αγωνιστής χρόνια δημοσιογράφος, Ήταν στη Λοιπόν και ό,τι διαβάζαμε, διαβάσαμε εκεί πέρα στο ποταμίσιο, το ποταμίσια τη Σύναξη, ουσιαστικά λέει προσχώρησε στο ποτάμι για να σώσουν μαζί με τον κύριο Θεοδωράκη, τον Σταύρο του Θεοδωράκη, την πατρίδα. Διότι αν δεν σε σώσει ο Θεοδωράκης και ο Ψαριανός μεγάλε, ποιο περιμένει να σε σώσει. Ο ο Κουρέλας, ο Βενιζέλος, ο Παισόκ Μηγάλος Εδώ μιλάμε για νέο αίμα, μιλάμε για νέα μυαλά Έλα ε, ο, ε, Αυτή τη στιγμή ο πρώτος πανηγυρίζει ε, ο, πρώτος. ο καναλάρχης πανηγυρίζει, κοντεύει να γκρεμίσει το μαγαζί έξω του στούντιο Από το νέο ότι ο ψαριανός πήγε στη, στη Μπουταμίσα Άρα, γέλασε τα χείλη του Έτσι μπράβο ρε καναλάρχη Από το πρωί τον είχα να πούμε με τα μούτρα κάτω Λοιπόν γέλασε ο άνθρωπος Φαντάζομαι ότι και εσεί εκατομμύρια που ακούτε εκεί έξω Θα έχετε ανακουφιστεί Πια Διότι αυτή είναι κίνηση τώρα Ματ Είναι κίνηση πατριωτική Είναι κίνηση λύση. Είναι κίνηση τι να σου πω να πούμε Είναι κίνηση χραπαχρούπα τώρα, αυτή, να πούμε. Και πήγε ο στο ποτάμι Κατάλαβες, δεν πήγε το παπάκι στην ποταμιά, πήγε ο ψαριανός στο ποτάμι. Α, ο ψαριανός πάει στην ποταμιά. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία, μεγάλα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Κατά τα άλλα, τρία εκατομμύρια λένε οικοκυριά, δεν πληρώνουν, δεν έχουν να πληρώσουν. Αλλά τα τρία εκατομμύρια είναι θα ψηφίσουν και ψαριανό, θα ψηφίσουν και ποτάμι, θα, δεν ψήφισαν προχθές. Ποτάμι δεν στις, λένε. Βυροεκλογίε. Θα ψηφίσουν και Ριμάλ, θα ψηφίσουν και παχιό μεγάλη, θα ψηφίσουν καλά δεν συζητάμε. Για νέα δημοκρατία είναι οι ρίζες της δημοκρατικής παράταξης στην Ελλάδα. Θα ψηφίσουν και εδώ ρεύμα τώρα. Έχουμε Αλέξη τώρα να πούμε. Παπικό αλέξει. Λοιπόν. Αυτοί όλοι μέσα σε αυτού όλου. Δεν υπάρχει κανένα από τα τρία εκατομμύρια που δεν έχουν να πληρώσουν. Μη μα λένετε τώρα άλλο. Ε. Κάτι θα πάρουμε φόρα, χτυπήσουμε το κεφάλι στον τοίχο Δεν έχουμε άλλη λύση Δεν έκανα αλάρχη Δεν στείλουμε καμιά ιστορία εδώ στη βαλαώρα Να πούμε ότι και καλά Βρήκαμε τάφο Να βγάλουμε κανένα μπάζο Κόβουμε κανένα εισιτήριο Κι κανένα ευρώ να βλέπουν τα μπάζα Μπα και. έγινε hey, καμιά κατάσταση. Ωρίστε. Hey, Ορίς... Άννα hey, το hey, με τον ψαριανό, χαρούλε. Σε γράφω. Σε hey, γράφω κανονικά hey, και σένα στον ψαριανό. Hey, Τα σε hey, καλά. Hey, hey, καλά. Hey, να δώσει πολλέ τη στη κούλα Καταρχάς Λοιπόν Και θα σε γράψω και σένα Θα σε βάλω στη σειρά Μαζί με τον καναλάρχη Για τον Ψαριανό Μπείτε στη σειρά ένας-ένας Όπως είναι οι ταλέποροι πάνω στο νοσοκομείο της Άρτας Που περιμένουν από τις 6.30 η ώρα Μπας και γίνει λέει εισαγωγή Για το λόγο που έχει ο καθένας Κάθονται εκεί και περιμένουν Θα μου πεις τι άλλο να κάνουν Τι άλλο μπορούν να κάνουν Τίποτε δεν μπορούν να κάνουν Φεύγοντας και νομίζοντας ότι το πρόβλημά τους έχει λυθεί να αναζητήσουν τις λύσεις του Ψαριανού, του Θεδωράκη, του Βεριζέλου, του Σαμαρά, του Τσίπρα και όλων αυτών των Αγίων Ανθρώπων. Γιατί μεγάλε αυτοί αν έχουν κάποιο πρόβλημα δεν θα περιμένουν σε καμιά ώρα, σε καμιά ώρα δεν θα περιμένουν για να κάνουν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Για αυτούς δουλεύει το σύστημα Είναι το ίδιο το σύστημα αυτή. Είναι η υποτακτική του συστήματος Οπότε σε περίμενε εκεί τώρα Ο φίλος μας ο κύριος Καμένος Των ανέλιδων Λοιπόν δήλωσε ότι δεν θα πληρώσω τον έμφυα Και ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να πληρώσουν τον έμφυα Και μάλιστα μεθαύριο Τετάρτη Θα μας δώσει και πρόταση των ανέλιδων για τα κόκκινα δάνεια το θέμα είναι το εξής τώρα κύριε Καμένε μου εάν δεν πληρώσεις εσύ τον έμφυα θα πάθουμε σαν τον ε, εδώ ε, να σου πω να γελάσεις κύριε Καμένε άνοιξε λίγο το ραδιόφωνο να σου πω μια πλάκα να γελάσεις δεν είναι πλάκα είναι πραγματικότητα είχαν κάνει ένα κίνημα εδώ, εδώ εδώ σου μιλάω για την Άρτα την Αρτλάντα μωρέ το κέντρο του σύμπαντο. είχαν κάνει ένα κίνημα εδώ Κάποιοι Σιριζέοι, δεν πληρώνω, πώς το λέγανε εκείνη την εποχή ρεκαναλάρχη, δεν πληρώνω ε, κάτι φόρους, όχι φόρους. Κάτι δεν θα θυμηθώ και θα σου το πω. Λοιπόν, και εκεί να πούμε τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη του κινήματος, ε, φωτογραφίες, καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώσει και τα λιμάν και τα λιμάν. Πάνια μέρα ένας ταλέπωρος στην εφορία και βρίσκει ένα μέλος του, του πρωτοκλασσά του αυτού και λέει, Τι κάνει εδώ, Λέει, να πληρώσω το φόρο. Μα εσείς, λέει, Δεν μα λέτε να με τον πληρώσουμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να με τον πληρώσω, Λέει, Έχω παιδιά. Γιατί μόνο τη λέει, εγώ, εγώ έχω σκυλιά. Λέει, δεν καταλαβαίνει, Μεγάλε. Κύριε Καμένε μου, Στόπα, ω ανέκδοτο. Στόπα, ω ανέκδοτο, Δεν ξέρω αν θε να σου πω κανένα άλλο ανέκδοτο να γελάσει. Γιατί πιστεύω να ξεπατώθηκαν στα γέλια κάποιοι που ακούνε εδώ γύρω και ξέρουν πρόσωπα και πράγματα με αυτέ τι καταστάσει. Μην είσαι σε καμιά τέτοια ιστορία. Αλλά να το συζητήσουμε το θέμα τώρα αλλιώς Αν εσύ λοιπόν δεν το πληρώσεις Δεν σε συλλαμβάνει κανένας εσένα Είσαι... Έχεις ασυλία έτσι δεν είναι Τον άλλο τον ταλέπωρο για τον Κώστα τον Γκιόνι ας πούμε Τον κλείσαν μέσα Πήγε 21 μέρες φυλακή Και ακόμα άμα δεν καθαρίσει ότι χρωστάει θα τον ξαναχώσουν μέσα λοιπόν Οπότε όπω καταλαβαίνει, Μη μας βάλεις σε καμιά περιπέτεια μαζί με τους ανέλιδες εκεί Και δεν έχουμε τι να κάνουμε Αντάλαβες κύριε καμένη μου Εντάξει Μην πέσουμε στο λούκι πάλι Πλείς Πλείς Πολύ πλείς Έχω ένα καλό ανέγροτο ρε παιδιά Αλλά Πραγματικά καλό ανέκδοτο, Αλλά βαριέμαι να σας το πω Παρακαλώ Καλημέρα σας Έλα Και μόλις Μόλις τσαμπούναγα Για τι Αφού τελειώσατε θα σας πω έναν έκοδο γιατί τελειώνω Συντήλειο Ω δεν τελειώσατε το θερκό Πες μου Όχι πες μου ότι ναι μωρά Είναι σοβαρά Η λύση το θες Πού είσαι Πού βρίσκες Έγινε λοιπόν εντάξει Να είστε καλά Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία Να σου πω κάτι Θε να σου πω ανέκδοτο ή να τελειώσω αλλιώ, λέγε Λέγε καναλάρχη Κάτσε κάτω να σου πω τα ανέκδοτα. Δεν μας ακούει κανένα. Λοιπόν, που λε, καναλάρχη μου, δεν ξέρω, ακούτε εκεί έξω, ακούστε τα ανέκδοτο για να τελειώσω την εκπομπή. Σηκώνεται να πούμε χαράματα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής Ο Ιωάννης ο Άγιος να πάει στον Ιορδάνη. Πριν χαράξει, γιατί το, το, τα βαφτίστια του, του λαού άρχιζαν με την ανατολή του ηλίου μέχρι τη Δύση. Πάει λοιπόν και είναι να βγούμε χιλιάδε κόσμο. την ώρα περιμένει να του βαφτίσει ο Ιωάννης Ξεκινάει με το που χαράζει πρώτο, λέει: Παρακαλώ, περάστε λέει στον πρώτο. Μπαίνει ο πρώτο, τον πιάνει από το κεφάλι, του βουτάει το κεφάλι με στο νερό, Το βγάζει το κεφάλι, του λέει: Τον είδε στο Χριστό. Τον είδα. Αεύθυνο. Ο δεύτερο. Πάλι το βάζει το κεφάλι, τον είδε στο Χριστό, μόλι τον είδατε Συνέχιζαν έτσι Πήγε 11 Πήγε 12 η ώρα <Τι> Ορίστε Όχι, όχι Κλείστε φίλε μου Κάνω εκπομπή Λοιπόν ε, Πήγε 11 η ώρα Πήγε 12 Βάφτησε χιλιάδες Κιλιάδες κόρμα Κάνεις 12 η ώρα Εμφανίζεται ένας τύφλα Ε φίλε Δεν με βάρεις και εμένα Να βούμαι να το κάνω και εγώ αυτό Φύγε από εδώ του λέει λέω Άγιο Αμαρτολέ, φύγε, ξαφανίσω. Ε, βάλε και πάμε φυλάκι Φύγα από το Αμαρτολέ, φεύγει ο Βαπτιστή, τον είδε στον Χριστό. Τον είδα. Συνε... Βάφτιζε στον Χριστό. Τον... Κάθασε τρει, φανίστη πάλι ο μυστικό βυθισμένο. Ε, φυλάκι, δεν με βάζει και βάλα κάτω τον κόλπο. Φύγα, Μαρτολέ, από το κλωτσιδόν, φεύγει ο Μαρτολό. Συνέχιζε ο Βαπτιστή. Από το Χριστό τον είδε στο Χριστό, στο λαό. Τον είδα το Χριστό. Κάτα το απόγευμα, μου αρέσει πάλι να πει τι βέβαιε. Ρε φίλα, βάλε με και μενα. Και εγώ Χριστιανό ήμουνα δικό σα σήμερα. Φύγα μαρτωλί. Ρε λέω, αφού τελειώνει το μερογάμα του σήμερα, Βάλεμε και μενα. Αφού δεν βγαίνει κανένα, δεν βλέπει τελείωσαν οι πελάτε. Πραγματικά κοιτάει ο Άγιο. Είχε πέσει σχεδόν και ο ήλιο. Είχαν τελειώσει οι ή συχνώνω αυτή που θέλουν να βαθιστούν Ε λέει εντάξει να πούμε Τον βάζει λοιπόν μέσα Τον πιάνει από το, τα μαλλιά Το μεθυσμένο Του βουτάει το κεφάλι μέσα Τον βγάζει Τον είδε το Χριστό του λέει Την τύφλα μου δεν είδα Τον ξαναβουτάει να πούμε του κουνάει το κεφάλι μέσα στο νερό Τον τραβάει όξω! Τον είδε το Χριστό του λέει Δεν βλέπω τίπολα, το ο Ιωάννης το ξαναβουτάει μέσα το κρατάει Του κρατάει πέντε λεφτά Κάτσε να κλουτσάει ο βυθυσμένος Τον είδες με ναι, τον Χριστό Του λέει ο Συγγνώμη αδερφέ μου Είσαι σίγουρος ότι σου εδώ μέσα Τίποτα αυτά που λες Τραβάμε με τον Χριστό Πρέπει να γίνουμε τύφλα Τέλος πάντων θα τελειώσουμε. Πριν τελειώσουμε να πάρουμε και ένα-δυο λεφτά από το καναλάκι, να, να ακούσετε ένα ωραίο τραγουδάκι και γυρνάμε να κλείσουμε. φύσες δυο αγαμνήσεις Τα μάτια σου, τα Καστανά μαλλιά το σου το, σου, το και Υπότιτλοι Σε θυμάμαι, πάντοτε, με Σταύρο Τζουανάκος ήταν Για όσους ενδιαφέρονται Μείνονται συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας Για τις παρατηρήσεις σας Για την επικοινωνία σας Για το ανέγκοντα που μας λέτε Για τα ανέγκοντα που κάνετε Και να είσαστε όλοι καλά Άπαντες πέρα για πέρα Για και χαρά σα. Τον ενα, fm, step.